Καταρχήν, αυτή είναι μια ντροπιαστική απόφαση. Κάτε με. Ποια απόφαση αν την, πόλες, την, έχετε διαβάσει, έχουν, έχουν αν την έχετε διαβάσει. Έχουν ληφθεί Αν την έχετε διαβάσει. Στο 3 κάπα στο τέλος, στην απόφαση λέει ότι καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει για δίκαιη επιτέλους κατανομή των μεταναστευτικών οροών εντός των ορίων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Με διάχυση των φιλοξενούμενων και σε άλλα νησιά της περιφέρειάς μας. Ναι. Ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό εκάστο. Mm -hmm. Εμείς κυρία Μέγρα τι λέμε. Τι αγώνα κάνουμε εμείς τόσο καιρό. Ο περιφερειάρχης μας μαζί με τον Πρωθυπουργό. Τι προτείναμε. Προτείναμε να πάρουμε υπόλοιπε 12 περιφέρειες πρόσφυγες και μετανάστες. Mm -hmm. Την υπόλοιπη Ελλάδα. Και έρχεται ο κύριος Κόλλιας με αυτή την απόφαση και τι μας λέει να μοιράσουμε στα νησιά τα υπόλοιπα τους πρόσφυγες. Δηλαδή να καταστήσουμε πρόσφυγες στο Καστελόρισο ορίστε. Δεν λέει κάτι τέτοιο γιατί αυτό μιλήσει, λέει. Καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει ναι, γιατί ο κύριος κύριο κύριο Κόλλας, χωρίς, χωρίς να θέλω, ναι, ναι, καταλαβαίνω ε. τι θέλετε να πείτε, χωρίς να θέλω ε. να τον δικαιολογήσω, ο κύριος ναι. Κόλλας έχει πει ότι δεν μπορεί να δέχεται σε μία δομή 800 ατόμων που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 3.500 άτομα, Λυπονώ. δεν μπορεί να δέχεται πρόσφυγες Λυπονώ. και μετανάστες ε. από άλλα νησιά ε, που, ε, και το έχει πει αρκετές φορές μάλιστα έχει κλείσει ε, και το λιμάνι για αυτό τον ε, λόγο Μέγα, Εάν δεν ξέρει τι γράφει τι ζητάει από την κυβέρνηση τελικά να ξέρει τι γράφει και τι αποφάσεις παίρνει τελικά μάλιστα. Ε, εμείς τι λέμε τι λέγαμε τόσο καιρό γιατί παλεύουμε προκυρές, γιατί, γιατί παλεύει φαντάζομαι για να αποσυμφορηθούν τα δύο νησιά εδώ μιλάμε για και τα λοιπά να πάρουν οι υπόλοιπες περιφέρειες οι 12 περιφέρειες να πάρουν τον κόσμο ναι, δεν τον γιατί να Δεν και επιμένουμε εμείς στο να είναι κλειστή, κλειστές οι, οι ή... και, κυρία Μέγα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πληρώνουν για να έρθουν εδώ και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους εντάξει συμφωνούμε σε αυτό ναι. εμείς γνωρίζουμε ότι όταν θα είναι σε κλειστή δομή πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά δεν θα έρχονται οι ροές, δεν θα έχουμε τόσες πολλές ροές.